Στοίχη 25.36. Ο Ισραήλ θα επιστρέψει χάρηση στο έλεος του Θεού. 25. Διότι δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί μίαν αλήθεια η οποία έως τώρα το και μας εφανερώθη από τον Θεό. Είναι ωφέλιμο να μάθετε την αλήθεια αυτήν, για να μην θεωρείτε οι ίδιοι τους εαυτούς σας φρονήμους και περιφρονείτε αγέροχα τους Ισραηλίτας. Είναι δε η αλήθεια αυτή ότι έχει γίνει σκλήρινσης εις μέρος του Ισραητικού λαού έως ότου εισέλθει στην Βασιλεία του Χριστού ο πλήρης αριθμός των εθνικών τον οποίον έχει ορίσει ο Θεός. 26. Και έτσι όταν πληρωθεί ο όρος αυτός, ο Ισραηλιτικός λαός ως σύνολον θα σωθεί καθώς έχει γραφεί σαν προφητείας του Ισαΐου. «Θα έλθει από την Σιών εκείνος που ελευθερώνει και θα αποδιώξει τα ασεβίας από τους απογόνους του Ιακώβ». 27. και αυτή είναι η διαθήκη την οποία θα συνάψω προς αυτούς όταν σηκώσω και εξαλύψω τα σαμαρτία των». 28. και καθώς ον με ένα φορά εις οι απιστήσαντες Ιουδαίοι έγιναν εχθροί του Θεού δι' εσάς, για να διευκολυνθεί δηλαδή η είσοδό σα την Βασιλεία του Μεσίου», την οποία αυτοί θεωρούν ως αποκλειστικών προνόμιων ειδικών τους και ως εκ τούτου επιμένουν να αποκλείονται από αυτήν την εθνική, Καθώς ο νόμος αφορά εις την προπολού εκλογή τους υπό του Θεού, είναι αγαπητοί των Θεών δια τους Πατέρας εκ των οποίων κατάγονται. 29. Είναι δε αγαπητή των Θεών, διότι ο Θεός δεν υπόκειται εις πλάνην, όταν εκλέγει και καλεί και συνεπώς δεν μεταμέλετε διε τα χαρίσματα που δίδει και δεν ανακαλεί την κλίση που έκαμε. 30. Μη σας φαίνεται δε παράδοξων και αντιφατικόν το ότι, ενώ τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλλητα και μετάκλητα, απεδοκιμάστησαν προς το παρόν οι Ουδαίοι. Διότι και οι είχατε κληθεί άλλοτε από τον Θεόν, προτού κληθεί ο Αβραάμ. Αλλά καθώς εσει τότε υπηθήσατε στον Θεόν και λατρεύσατε τα είδωλα, τώρα δε ελεήθητε διαμέσου της των Ιουδαίων. 31. Έτσι και αυτοί τώρα απίθησαν και απίστησαν εις το Ευαγγέλιο, δια να ελεηθούν έπειτα και αυτοί παρακινούμενοι από το έλεος που ελάβατε εσείς. 32. Έγινε δε η απίθεια και η απιστία αύτη των εθνικών πρωτήτερα και των Ιουδαίων τώρα διότι ο Θεός επέτρεψε ή να κλειστούν όλοι μαζί στην απίθεια για να δείξει όλους το έλεος Του. 33. Ο ακατάληπτον βάθος πλουσίας αγαθότητος και σοφίας Θεού δια της οποίας οδηγούνται όλα εις το άριστο τέλος των. Ο πλούτο γνώσεως Θεού δια τη οποία προγνωρίζει το τέλο όλων Πόσον υπερβαίνουν την ανθρωπίνη νέρευνα, ανεκρίσεις ναι, και αποφάσεις αυτού και πόσον είναι αδύνατον εις το νου του ανθρώπου να παρακολουθήσει τα ίχνη των σοφών και αγαθών μεθόδων του Θεού μετας οποίας σώζει τους ανθρώπους. 34. Διότι ποιος εγνώρισε την σκέψη και τα βουλάς του Κυρίου ή ποιος έγινε συμβουλός του. 35. Ή ποιος του έδωκεν ή του εδάνησε κάτι πρώτος, ώστε να δικαιούται όπως αξιώσει η του σε κατι πρωτος ωστε να δικαιουται οπως αξιωσει η ανταποδοση και χρεωστική ναμιβήν από αυτόν. 36. Κανεί. Διότι από αυτόν εδημιουργήθησαν όλα και δια της πανσοφίας του κυβερνώνται και προς δόξα του, ως εισύψης των σκοπών αποβλέπουν όλα τα δημιουργήματα. Εις αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.